Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα στους 101.5 Είμαστε εδώ με την εκπομπή Στον Τείχο mm -hmm. Γιάννης Λαζάρου mm -hmm. 2681 4060. Mm -hmm. Εδώ είμαστε mm -hmm. Κάντε μας κανένα τηλέφωνο mm -hmm. Αξιοπρέπειας mm -hmm. Κυρίες μου και κύριοι mm -hmm. Πολλές καλημέρες όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Στην Κύπρο μέσω του ArtFM Νίκος Αμάραντος Κώστας Γκιόνις Κοζάνη, ράδιο Ελεύθερη Ραδιοφωνία Κοζάνης. σε στους του φίλους που είναι συνδεδεμένος από αέρος-αέρος και μέσω Μέσο Ιερού Ιντερνεδίου, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Νάους, Αβέρια, Κρήτη, Αγλία για σου βιβί, τι κάνεις, ό,τι θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Κυρίες μου και κύριοι, εδώ είμαστε για να αντέξουμε για άλλη μια φορά τις προσβολές αυτού του κτίνους το οποίο είναι καθισμένο σε μια αναπηρική καρέκλα και αν καταφερθούμε εναντίον του με κάποια ε, λόγια θα θεωρηθούμε ρατσιστές αλλά φαντάζομαι ότι το, το ίδιο κτίνος που είχε την ίδια θέση επί Χίτλερ και λεγόταν Χίμλερ λοιπόν επειδή περπάταγε και δεν καθόταν σε καρέκλα μπορούσε να τους έρνες τα πάντα Κυρίες μου και κύριοι οι, όλα δείχνουν ότι οι Γερμανοί Όλα, κατά τη δική μου εκτίμηση Όλα δείχνουν ότι οι Γερμανοί ε, Φτάνουν στο σημείο μηδέν Όπως έφτασαν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ότι ως ο Νούπο Τα καλά παιδιά που τους έβαλαν να κάνουν αυτή την ιστορία Θα τους, θα τους κάνουν το μποπό τριανταφυλάκι για μία ακόμη φορά Είναι γεννημένοι να χάνουν Και για μία ακόμη φορά θα χάσουν Όλες οι κινήσεις και ο πανικός του Χέρ Σόιμπλε αυτό του αθήρματος Το οποίο μας αποκάλεσε μαλάκες χθες Λοιπόν ε, Δείχνουν Ότι φτάνει ο καιρός τους Δηλαδή φτάνει το σημείο Το οποίο ε, Το οποίο περιμένουμε Δηλαδή τι περιμένουμε ουσιαστικά Ένα Pearl Harbor περιμένουμε Αυτό περιμένουμε για να δούμε τη, Την κίνηση των συμμάχων Η οποία αρχίζει, αρχίζει και φαίνεται Με τις δηλώσει Ομπάμα υπέρ Τσίπρα Και τα Λιμπάν. Γεγονός πάντως είναι ότι Α, Είπαμε να κρατήσει Εκείνο κράτησε 5-6-7 χρόνια Τούτο να κρατήσει 10 Διανύουμε τον 6ο-7ο ε, Για μία ακόμη φορά λοιπόν Αυτό το καθιστό κτίνος Το οποίο ε, Διαφεντεύει όπως ο Χίμλερ ενταξει Με το Χίτλερ Την Ευρώπη αυτή τη στιγμή Λοιπόν μας προσέβαλε ε, Λέγοντά μα ότι μα λυπάτε όπω λυπήθηκε, την ίδια ακριβώ δήλωση έκανε και για του Κύπριου, και την επόμενη μέρα του ξέσχισε. Λοιπόν, ε, την ίδια ακριβώ δήλωση έκανε και χθε. Κυρίε και κύριοι, θα επαναλάβουμε τη δική μα θέση. Καλή η ανάσαξιοπρέπεια λέξη μου. Καλά όλα αυτά που φύγανε, αυτά τα, τα σκρουμπούσκουλα, όλα τα υποτακτικά σαμαροβενεζελοκουρέλιδε. Εντάξει, οι οπαδοί του εδώ είναι, μη φαντάζεσαι, θα του ξαναβγάλουν αύριο. Ε, καλό είναι αλλά ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι. τελικά για μία, ακόμη φορά, για μία ακόμη φορά φάνηκε αυτό το οποίο τόσα χρόνια υποστηρίζεται ποια είναι η Ευρώπη των λαών ποια είναι η Ευρώπη των λαών Μη... εντάξει δεν θα πού μιλήσουμε για λαούς και κυβερνήσεις αν ήθελαν οι λαοί της Ευρώπης αυτή τη στιγμή οι λαοί όπως εδώ πούμε βγαίνουν οι Έλληνες ας πούμε και ζητάνε ανάσταση οπρέπειας της πλατείας αν ήθελαν οι λαοί της ευρωπης αυτη τη στιγμη οι λαοι οπως εδω που βγαινουν οι ελληνες ας πουμε και ζητανε ενα αξιοπρεπεια στι πλατειας αν ηθελαν οι λαοι της ευρωπης Όλα αυτά τα σκρουμπούσκουλα που έχουν για κυβερνήσεις θα τα πέταγαν Για παράδειγμα θα είδες και εσύ χθε Αλέξη όπω και ούλοι οι Έλληνες Ότι ουδής εστάθη στο πλευρό της Ελλάδος ως σύμμαχος από την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Ακόμη και παραδοσιακά, παρα, παραδοσιακοί σύμμαχοι όπως η Ιρλανδία ας πούμε Η Ιταλία ξέρω εγώ ήταν ούλοι εναντίον Ούλοι Αλέξη μου, εναντίον Γι' αυτό ακριβώς το λόγο να αναθεωρήσουμε λίγο, την, να αναθεωρήσετε εσείς μάλλον το, το σκεπτικό σας περί της Ευρώπης των λαών και ευρω, ευρωπαϊκής ισοτιμίας και όλα αυτά. Αυτά όπως καταλάβατε και εσείς και το ξέρετε καλύτερα από μας είναι μια ουτοπία αγαπητέα λέξη στην οποία δεν μπορούμε να βασιζόμαστε για το μέλλον κανενός λαού στην Ευρώπη, στον κόσμο, στον πλανήτη, στο, στο σύμπαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή το παλεύετε, ευχόμεθα να το πετύχετε. Αλλά με την ευχή θα μείνουμε, διότι όπως το διαπιστώσατε, απαξάπαντε χθες οι υπάλληλοι της Γερμανίας, τα πληρωμένα καθηκάκια τύπου DAIS, κάτσε να το πούμε. Elberdom, ως υπαλληλίσκος της γερμανικής καγκελαρίας του Τέταρτου Ράιχ δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Eurogroup νέο Eurogroup θα γίνει προσέξτε δήλωσε ο υπάλληλος της Μέρκελ μόνο αν η Ελλάδα συμφωνήσει παράταση του μνημονίου αυτά μας είπε ο Ντάιζεμπλουμ Και βέβαια για μας που παρακολουθούμε μέχρι και την τελεία όσων δηλώνουν, ε, προκαλεί θλίψη το, το τέλο που θα δώσει στο show ο Βαρουφάκη, στο 48ωρο μέσα, με την προσέξτε θεραπευτική συμφωνία που έρχεται. Δεν έχουμε δήλωσε ο κύριος Βαρουφάκη το δικαίωμα να παίζουμε με το μέλλον της Ευρώπης το μέλλον της Ελλάδας κύριε Βαρουφάκη πού είναι το μέλλον της Ευρώπης να πάντα να μιλάμε επί προσωπικού το έχουμε γραμμένο στα άγραφα το μέλλον της Ελλάδας κύριε Βαρουφάκη γι' αυτό το μέλλον θα ενδιαφερθεί κανένας ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και ανά σας αξιοπρέπειας εντάξει αυτή τη στιγμή στηρίζει την κυβέρνηση η αλλα λογια να αγαπιομαστε και ανα αξιοπρέπεια ενταξει αυτη τη στιγμη στηριζει την κυβερνηση η πλειοψηφια του ελληνικού λαού αλλά μην μη σας πουν στο τέλος, κρατήστε λίγο την ανάσα σας Και όπως γνωρίζετε α, Δεν ξέρω, άλλος θα την κρατήσει ένα λεπτό Άλλος μισό λεπτό Τι με λιγενέστε Δεν έχουμε το δικαίωμα να παίζουμε με το μέλλον της Ευρώπης Δηλαδή η Ευρώπη έχει δικαίωμα να παίζει με το μέλλον της Ελλάδας Κύριε Βαρουφάκη Η Ευρώπη είχε το δικαίωμα να σκοτώνει Έλληνες Να βιάζει παιδιά Να, να οδηγεί Με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο εκατοντάδες χιλιάδων ελλή, ε, χιλιάδες Ελλήνων και εσύ δεν έχεις το δικαίωμα και το, δε, δε, πες το δεν έχω το δικαίωμα Τι σημαίνει δεν έχουμε το δικαίωμα Ποιοι δεν έχουμε το δικαίωμα Οι άνεργοι, οι αυτοκτονημένοι Τα παιδιά που κρυώνουν, τα παιδιά που πεινάνε Οι ασθενείς που δεν έχουν φάρμακα Ποιοι δεν έχουν το δικαίωμα για την Ευρώπη σου αυτή τη στιγμή Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, Ευχαριστώ. Πολύ σωστά μα παρατηρεί ο φίλο τηλεοκράτη ότι στο βροντοφώναξαν χθε οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, φίλοι σου. Είστε μόνοι σα. Και τελικά κύριε Βαρουφάκη, μου, εντάξει δεν καταλαβαίνω με τη διπλωματία, αλλά ή είσαι με την Ελλάδα και παλεύει για τα συμφέροντά τη, ή είσαι με την Ευρώπη. Εντάξει, το ότι έγινε σύρωα σε μια βδομάδα. Ε, θα κάτσουμε τώρα. Εμεί προσωπικά μπορεί να την πορεία σου και τη, την κατάστασή σου, αλλά το, αυτοί που σε κάναν ήρωα πρέπει να σου ζητήσουν εξηγήσει, αυτή τη στιγμή να σου ζητήσουν εξηγήσει. Ποιο δεν, δεν θα παίξει με το μέλλον τη Ευρώπη. Χρειάζεται απάντηση αυτό το πράγμα. Ποιο δεν θα παίξει με το μέλλον τη Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, ο αυτοκτονημένο, ο άνεργο, οι οικογένειε που δεν έχουν ρεύμα, ε, τα παιδιά που λιποθυμάνουν από την πείνα στο σχολείο, οι ανασφάλιστοι, οι καρκινοπαθεί. Ποιοι. Ποιοι παίζουν με το μέλλον της Ευρώπης κύριε Βαρουφάκη Όταν σύσσωμη η Ευρώπη έχει επιτεθεί στην τελεία, στη γωνία που λέγεται Ελλάδα Τους λόγους, εντάξει, τους ξέρετε εσείς καλύτερα από μας. <Και> λοιπόν, ποιοι δεν θα παίξουν με το μέλλον της Ευρώπης Ποιοι κύριε Βαρουφάκη, ονομάστε τους Ονομάστε τους Γιατί αν εννοείται οι Έλληνες, μην τους βάζετε όλους μέσα στο ίδιο και ζει Υπάρχουν και Έλληνες που δεν τζιμπάνε σε συνθήματα και δεν τσιμπάνε σε... σε μουτσούνες που γίνονται ήρωες σε μια εβδομάδα παρακαλώ right έτσι το καταλαβαίνεις εσύ φίλε μου δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν έτσι λέει εδώ ένα φίλος ότι με τη δήλωση που έκανε ο Βαρουφάκης τους πήρε την ανάσα αξιοπρέπειας όλων όσων κατεβαίνουν στο δρόμο λοιπόν και ζητάνε να πρέπες πρέπει ε, κυρία μου και κυριέ μου πρέπει να καταλάβουμε να καταλάβουμε ότι απλά, όχι μόνο δεν είμαστε από μόνοι μας νομοτελειακά δεν γίνονται τέτοιοι συνασπισμοί στη Λενωμένη Ευρώπη πρέπει να το καταλάβουμε δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο 1800 τόσο να δημιουργήσουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες εντάξει διότι εκεί εκεί ήταν οι Ινδιάνοι και κάποιοι από την Ιρλανδία ποιοι πήγαν εδώ πρόκειται για λαούς δηλαδή θα το καταλάβουμε αυτό κάποια στιγμή πρόκειται για Έλληνες με ήθη έθιμα θρησκεία κύτταρο, ξέρω εγώ πρόκειται για Ιταλούς πρόκειται για Πορτογάλους πρόκειται για Τούρκους πρόκειται για Γερμανούς δεν γίνεται δεν γίνεται και τι συμμαχίε ιστορικά τις είδατε. Κρατάνε 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια. Μετά γίνονται εχθροί. Πώ ζητάνε αυτή τη στιγμή μια ένωση κρατών που θα είναι σύμμαχοι πάντα και θα έχουν και ένα μαλάκα στην παρέα την Ελλάδα, τον οποίο δεν θα τη δίνει σημασία κανένα, Ποιο δεν θα παίξει με το μέλλον τη Ευρώπη. Και σε τελική ανάλυση, κύριε Βαρουφάκη, μου ήρωα του τελευταίου μήνα στην Ελλάδα, Ποιο είναι το μέλλον τη Ευρώπη, Το μέλλον τη Ευρώπη είναι ένα να έχουμε τους Γερμανούς κατακτητές αφεντικά με τα τσιράκια τους γύρω γύρω τους κολογλίφτες τους Γάλλους τους κουίσλιμξ από πάνω στη, στο βορά, λοιπόν και να, να σκύβουμε το κεφάλι εδώ πέρα στέλνοντας το καλύτερο δυναμικό μας να, δουλέψει, να δουλεύει στα, στα γερμανικά σκλαβοπάζαρα αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης κουνήστε λίγο το κεφάλι σας δεν μιλάμε για την προοδευτικότητα του Βαρουφάκη! Αυτή μπορεί να την καταλάβει ο καθένας και του τσακαλό του. Μιλάμε για σένα που κατεβαίνει στην πλατεία αυτή τη στιγμή και κουβαλάς την ε, προδευτικότητα αυτή. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς. Αυτοί τοποθετήθηκαν εκεί που τοποθετήθηκαν για τους λόγους που τοποθετήθηκαν. <Το> Μα είναι, είναι, είναι, είναι παράλογο. Έτσι, δεν άκουσες μία κουβέντα συμπάθειας από ούτε έναν Ευρωπαίο... Υπουργό Οικονομικών στο Eurogroup Όλοι ήταν απέναντι Όλοι ήταν απέναντι στην Ελλάδα Όλοι όλοι Μα όταν λέμε όλοι όλοι Ακόμη και κάτι χώρες του κόλου δηλαδή Που ε, τους πετάς να πούμε ε, ξεροκόμματο Και κάνουν κολοτούμπες Και αυτό, γι' αυτό τους βάλαν μέσα Για να, να έχουν ε, ψήφο λοιπόν Όλοι Όλοι όλοι όλοι εναντίον Απέναντι Απέναντι Δηλαδή, Όλοι όλοι αντάμα και ο χώρια το παίξατε. Ξέρω εγώ πώ το λένε το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, Κατάλαβες Σαν να ήταν όχι ο φτωχό συγγενή, Το σκυλί το δαρμένο που το κλωτσάν το αδέσποτο. Αυτό δηλαδή δεν τόνιωσε χθε. Απέναντί σου όλο αυτό το πράγμα για το οποίο κόπτονται όλοι και σκίζονται. Η Ενωμένοι Ευρώπη, η Ευρώπη του μέλλοντο. Γι αυτό, γι' αυτό που σκίζονται όλοι ήταν απέναντι σε μια Ελλάδα χθες Γιατί Προσέξτε την ουσία Γιατί έπαιξαν οικονομικό παιχνίδι Μεταξύ των άλλων και οι Γερμανοί Και υποτίθεται μεγάλε Υποτίθεται πρόσεξε Ότι θα χάσουν λεφτά Δεν είναι εκεί η ουσία μεγάλε Δεν είναι εκεί η ουσία μεγάλα Δεν είναι στα λεφτά η ουσία Προσέξτε τη σημειολογία Μία χώρα μόνη της να την κλωτσάνε σαν δαρμένο σκυλί χθες όλοι αυτοί οι οποίοι ε, για τους οποίους κόπτεσαι και είσαι σύμμαχος λοιπόν και υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό σου και για, τη, για τις μεταρρυθμίσεις ποιες μεταρρυθμίσεις αγάπη μου ποιες τι να, να μεταρρυθμίσεις no! το δημόσιο υπάλληλο Πήγα να πληρώσω τον λογαριασμό σήμερα να πούμε και έφυγα με, με τι πέντε τρίχε που μου έμειναν στι το, το, τον εγκέφαλο. Ποιο να μεταρρυθμίσει, Ποιο είναι το μέλλον τη Ευρώπη. Ποιο είναι το μέλλον τη Ευρώπη, αγαπητέ μου, δεν απευθύνομαι στο βαρουφάκι. Απευθύνομαι σε σένα ο οποίο κατεβαίνει στην πλατεία και καταλαβαίνει. Ο ήρωα βαρουφάκι, το τσακαλώ του και όλα αυτά τα κόλπα, είναι εκεί που είναι βαλτά, για του λόγου που είναι. Καταπληκτικό όλοι απέναντι στην Ελλάδα, όλοι, μα όλοι, μα όλοι, λοιπόν, μα όλοι. Λοιπόν, για ρε του Μπαϊσόκ μεγάλο ξύπνησε νωρίς σήμερα, 10 και 4, πάει για καφέ του Μπαϊσόκ μεγάλο Λοιπόν, μεγάλε, καλά δεν μιλάμε για αυτό το κράτος, το, το υποτιθέμενο τη Γαλλία ας πούμε, αυτή όπως κράτης, εδώ η πρωτοτυπία στην καινούρια... Κατά, κατάκτηση της Ευρώπης από τους Γερμανούς δεν είναι ότι ο Παπαντρέου παρέδωσε τη χώρα ενώ παλιά οι Έλληνε αντισταθήκαν και στην Αλβανία και στο Ρούπελ είναι πούμε, ότι η γραμμή Μαζινό κράτησε μισή μέρα έτσι δεν είναι μπράβο άλλη μια πρωτοτυπία είναι ότι δεν υπήρξε γραμμή Μαζινό πια λοιπόν ο Σαρκοζή πήγε κατευθείαν και έγλυφε τη Μέρκελ μην μιλάμε λοιπόν για την Ελλάς-Γαλλία συμμαχία αυτά είναι για το ονορ, ε. Λοιπόν, ο χθες ο σοσιαλιστής, πάντα υπουργό οικονομικών Σαπεν θεωρεί, πρόσεξε, το δήλωσε ορθά κοφτά, ότι η γερμανική στάση απέναντι στο ελληνικό χρέος είναι ορθή. Οπότε, Μεγάλε, μην ψάχνεις για, για συμμάχους. Ο σύμμαχος είναι ανάλογα με το συμφέρον, όταν πρόκειται για την επιβίωση κράτους, λαού, οτιδήποτε. Ανάλογα με τη δύναμη που έχει και το συμφέρον. Και πάνω απ' όλα τη δύναμη που έχεις εσύ okay. Βλέπεις καμιά δύναμη no. Μέχρι και ο τσακαλώτο, ρε φίλε Μέχρι και ο Τσακαλότος Ανακάλυψε ότι η ενομένη ΕΕ Ευρώπη Δεν είναι ούτε εταίρος Ούτε δημοκρατική ούτε τίμια Μέχρι και ο τσακαλώτο το ανακάλυψε that, that, that. Αντιμετωπίσαμε ομοίη εξουσία Και εκβιασμό στο Eurogroup Ο Τσακαλώτος Κατάλαβες Την τορπίλησε λέει την συμβιβαστική πρόταση Ο ρε, αγαπητέ μου τσακαλώτο. Λοιπόν, έχει, έχει ο Ντάιζεμπλουμ τη δύναμη να τορπιλήσει συμβιβαστική πρόταση. Ο Ντάιζεμπλουμ ο υπάλληλος είναι. Εντολές εκτελεί, αδερφέ μου. Ορίστε. Χαίρετε κύριε, χαίρετε Είναι στη λίστα ζήμες μου λέει Λοιπόν Τώρα Επειδή γουστάρω να αυτό φτιάχνουμε, Δεν ξέρω πόσοι από εσάς φτιάχνετε Φτιάχνεστε Και βεβαίως θα σας Μεταφέρω Το ένα ακόμη προσβλητικό άρθρο Της Handelsblatt Γαμό τη γλώσσα σας Handelsblatt Όπου Αποκαλεί τον ελληνικό λαό ηλίθιο Βεβαίως, η γερμανική εφημερίδα λοιπόν, τι άλλο, και ο γερμανός καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ο Μίκαελ Βόγτσον, με τίτλο «Δημαγωγός ο Τσίπρας ή είναι η... ο λαός ηλίθιος», μας στολίζει για μία ακόμη φορά, όπως μας στολίζαν τόσα χρόνια, όλα αυτά τα πουλημένα τομάρια της Βόρειας Ευρώπης, τα οποία ζούνε πάντοτε εις βάρος του Νότου, λοιπόν, και μας προσέβαλε. Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ο Γερμανός Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου που γράφει ο αυτός που λέμε ο Μίκαελο Βόλτσοντων λοιπόν μας αποκαλεί ανοιχτά ηλίθιους τώρα να κάτσω να σας διαβάσω όλο το άρθρο, ανατρέξτε μαλακίες δεν θα σας διαβάσω μένω στην προσβολή σε μία ακόμη προσβολή στην οποία θα την καταπιούμε και αυτή όπως πέντε χρόνια τώρα έξι Επίσαμα ροβενιζελοκουρέλιδων Καταπίναμε τα πάντα καθημερινά Σκύβοντας το κεφάλι Προσοχή λοιπόν, παρακαλώ Παρακαλώ <Κι> Ναι Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά Ναι, ναι, σωστά, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ μου να σου πω κάτι Καταρχάς εγώ δεν ξεχωρίζω Ως ε, ε, αν θέλει να Το Μίκαελ Βόλστον όπως το λένε Από τον Μπάσχο Μανδραβέλη Και τον Μπάμπι του Σκάι Το θεωρώ Θεωρώ και τους τρεις Και θα σου βάλω και άλλα ονόματα Αν θέλεινες Η διαφορά ποια είναι Ότι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου Και ο, ο άλλος ο Παπάρας Φέρουν ελληνικά ονόματα Είναι κουκουλοφόροι, είναι προδότες Πώς να σου το εξηγήσω ρε παιδί μου όπω την κατοχή λιμών λοιπόν. Ενώ ο Βολφ Wolf, Wolf, Wolf, Wolf, Wolf, Wolf, Wolf, λέτε, Είναι γερμανός Εμένα προσωπικά ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου Και ο κάθε τέτοιο Παπάρας Δεν με προσβά προσωπικά εμένα δεν με προσβάλλει δεν καταλαβαίνεις λέω ότι ο κουκου... εφόσον τον πιστεύουν οι μαλάκες στην Ελλάδα τον κουκουλοφόρο, τι να κάνω αφού το λαό διαθέτω όμως όταν δέχομαι επίθεση από τον κάθε βουλφ, όπως και αν λέγεται γουλφ, βουλφ, το μου το μουλφ, μην πω τίποτα παραπάνω, εκεί τα παίρνω τους μπάμπητες, τους παπαδημητρίου και πως τον είπε τον άλλο τον μαλάκα δεν του θυμάμαι του... απλά τους λυπάμαι κατάλαβες του λυπάμαι, πώ να σου το εξηγήσω δηλαδή. Δεν βρίσκω άλλα λόγια. Αφ' δηλαδή του κοκκουλοφόρου εντό Ελλάδο, του προδότε τύπου Σαμαροβινέζελο Κουρέλι, Παπαδημητρίου, πώ τον λένε, τέτοιων τύπων, του Αρνού, πώ τον λένε εκεί στο. Του λυπάμαι. Δεν μου τι δίνουνε, του λυπάμαι, πώ να σου το εξηγήσω δηλαδή. Βέβαια εντάξει, ευχαρίστω να του μια μπάτσα, δεν λέω. Αλλά είναι άλλο να δέχομαι επίθεση από τον Βουλφ. Και άλλο από τον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου. Τους Μπάμπηδες του Παπαδημητρίου και τον άλλο το Μανδραβέλη, ο Λαός, μπορεί να τους κλάσει μια μέρα και να εξαφανιστούν, όταν θα καταλάβει τι γίνεται. Το Βούλφ χρειάζονται άλλα πράγματα για να τον αντιμετωπίσεις. Ο μπάμπι του Παπαδημητρίου και ο Μανδραβέλης και όλα αυτά τα, τα, τα, τα, τα μπουμπούκια ασκούνε, έχουν μια εξουσία τη κουκούλας που τους έδωσαν τα αφεντικά τους αυτή τη στιγμή μέσω των κατακτητών Οπότε, τι γίνεται, λοιπόν? Τι χρειαζόμαστε, μια καινούργια όπλα! Πολύ ευχαρίστω να την κάνουμε! Είναι τελειωμένοι αυτοί! Βέβαια, ε, πρόσεξε! Είναι τελειωμένοι σε μια κατάσταση ε, που θα. αν και εφόσον. όπω πάει η κατάσταση αυτή, θα φουντώνουν, θα πολλαπλασιάζονται. Τώρα θα φέρουν και τα εύσημα του ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν! Πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν, αφού και ο Τσακαλώτο ανακάλυψε ότι η ΕΕ δεν είναι, πρόσεξε! Δεν είναι ο Τσακαλώτο τώρα! Ούτε ετερός ούτε δημοκρατική, ούτε τίμια. Ε, ναι, πολύ σωστά παρατήρησε ο τηλεκροατής ότι εφόσον πίστευε ο ότι η Ευρώπη ΕΕ είναι ετερός δημοκρατική και τίμια, μάλλον ζου, ζούσε σε άλλο πλανήτη. Ε, φυσικά. Ε, φυσικά ζουν σε άλλο πλανήτη, ρε φίλε. Ε, Ξέρεις κανέναν από αυτόν τον πλανήτη να τον κάνουν ε, υπουργό και βουλευτή οποιαδήποτε κόμματος. Τι πρέπει, δεν πρόκειται, μας είπε ο σε; Έχουμε και τον Πάνο τώρα, γάλα σου ρε, πάνω Πάνο τι τις Δεν πρόκειται να αιτηθούμε Παράταση του Μνημονίου Μάστ, καλά, μην το κάνετε Δεν εκβιαζόμαστε Άμα βάλεις και την τώρα, την Παγκογιάννη μπροστά για πρόεδρο πάνω, εντάξει, δεν λέω <μπου> Όλα τα παιδιά θα μαζευτείτε <μπου> Τη παλιάς καλή σχολή. <μπου> Πάμε τώρα στην ουσία, μεγάλη Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Η διαφορά είναι για το πώς θα χαρακτηρίζεται η συμφωνία των έξι μηνών. Μιλάμε για συ... Πρόσεξε. Συνεχίζουμε να μην βρίσκουμε μερογκάματο. Συνεχίζουμε να έχουμε καθημερινά τα προβλήματα και το πρόβλημα είναι πώς, πώς θα χαρακτηριστεί η συμφωνία των έξι μηνών. Η Γερμανία ως αφεντικό όλων των εταίρων <κοί> με συγχωρείτε. Λοιπόν, Θέλει να περιέχεται στο κείμενο η φράση παράταση τρέχοντος προγράμματος με τους μνημονιακούς όρους. Του λέει εδώ θα σε πατήσω στο λαιμό ακόμη και εκφραστικά μεγάλε. Η πλευρά της Ελλάδας ζητάει για το ίδιο πράγμα, δηλαδή η ουσία είναι ίδια, τα λόγια διαφέρουν, να διαφέρει λίγο η διατύπωση για αυτή την ανάσα που λέγαμε και θέλει να το πει... Παράταση της τρέχουσας δανειακή σύμβασης Αυτή είναι η όλη διαφωνία Βέβαια Και οι δύο πλευρές Και τα αφεντικά Και η ελληνική κυβέρνηση Κρατούν μυστικό για τους όρους Του νέου μεσοπρόθεσμου 2015-2018 Σου είπανε τίποτε για αυτό το οποίο έρχεται Όχι βέβαια Παρακαλώ Τα λόγια. Έφυγε από Τι και μου είπε Τι έφυγε Τι έφυγε πιανού. έφυγε Τι έφυγε Τι έφυγε Τι έφυγε Τι να ε, είναι για γέλια ρε, τώρα Βγει και ο Στήλιος να ζητήσει Για γέλια ρε τι να σου Πού να μου στείλει Δεν ξέρεις το mail μου Μεγάλε λυπάμαι 500 ευρώ πρόστιμο Και αφέρεση 400 ψήφων Από το κόμμα σου Να μπει στον blog μου Στον τοίχο γράψεις τον τοίχο Και αριστερά εκεί θα το δεις Χαίρετε κύριε Χαίρετε, χαίρετε. Τι μου λες ρε μεγάλε, τι έγινε τώρα, για δεν ακούω εγώ τώρα, τα χασα όλα εδώ, για δεν ακούω. Τι έγινε ε, δεν ακούω, πώς να ακούσω, τέλο πάντων. Λοιπόν τι έγινε ρε μεγάλε, ουυυυυυυυυυυυυυυυ, μάνα μου κιντσο και έκανε διαμαρτυρία. Για του, τι έγινε για του φράγμα, η άλλα, η άλλα, η άλλα, Άιντι, Άιντι. Η Λοιπόν μεγάλε τι σου λέγα α. Λοιπόν αυτή είναι η διαφορά Λοιπόν Σου είπε κανένας πρόσεξε Εντάξει θα δώσουν ένα όνομα Σε αυτό το πες το θα το πούνε Παράταση ε, Ξέρω εγώ Για το 2015-2018 Για το καινούριο μεσοπρόθεσμο Σου είπαν τίποτε Αυτό θα γίνει τον Ιούνιο θα τα συμφωνήσουν Λοιπόν Κατάλαβε, διότι όλο αυτό το κόλπο που γίνεται μέσω Eurogroup και κοφήν είναι ένα επικοινωνιακό τρικάκι που κάνει του λαού να πιστεύουν ότι υπάρχει αντίσταση. <Ρε> Πρόσεξε! Η γεγονός είναι τώρα, α πούμε, ότι Ναι, ο Αρουβάγκη αντιστέκεται. Σε ποιον ρε, παιδάκι μου, αντιστέκεται. Ξέρει τι θα πει αντίσταση αυτή τη στιγμή σε αυτού. Να σηκωθεί να φύγει, να του μιλήσει το ίδια χιδέα όπω σου μιλάνε αυτοί και να αναμένει τα αποτελέσματα. Πια θα είναι τα αποτελέσματα? Σου κλείνουν τη στρόφιγγα και δεν σου δίνουν λεφτά. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει τι συντάξει. Τότε να βγει ο λαό στον δρόμο και να πά να του τα κάνει κολυμπηθρό Τι Αυτή είναι αντίσταση. Τι είναι αντίσταση τώρα. Παίζουμε πινκ-πονγκ με, πιγκ με... με... Σε... κασκόλια μπουρμπερι και... και εντάξει δεν καβαλάμε εμεί υπουργικά αυτοκίνητα. Μόρι μακάρι να καβάλαγε υπουργικό αυτοκίνητο και να τα κουβάλαγες από κάτω και να, να έχει και ένα λαό να ακολουθεί. Τι είναι δηλαδή, είναι, τα ρεσό του Παπαντρέου είναι η διαμαρτυρία. Επικοινωνιακά κόλπα είναι μεγάλη. Λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται. Ε, να, ε, πρόσεξε, το 70% του μνημονίου φυσικά θα είναι σε ισχύ. Δεν γνωρίζουμε τι νέα μέτρα, από τι νέα μέτρα αποτελείται το υπόλοιπο 30%. Είναι καινούριο. Κατάλαβες, τι είναι αυτό το, το καινούριο. Και το πρόβλημα είναι πως θα λέγετε για έξι μήνες η παράταση του, του μνημονίου. Αν θα λέγεται κούλα ή αν θα λέγεται μπουλα. Αυτή είναι η διαφορά. Γνωρίζουμε ποιοι οργανισμοί και άλλα ιδρύματα θα πάρουν μέρος στη σωτηρία της Ελλάδος ως συμπαραστάτες και δανειστές της νέας κυβέρνησης με τη μάσκα των εγγυητών. Το γνωρίζουμε. Τίποτε δεν γνωρίζουμε. Και οι μέρες περνάνε. Ε, εντάξει, δεν έχουμε. Προ Θεού, μη, μη, μη, περιμένουμε να λύσουν τίποτα οι άνθρωποι. Απλά λέμε ότι όλα είναι για το νόρε Ο άνεργος είναι άνεργος η ΟΑΔΑ είναι υποκατοχή, η, ο ανασφάλιστο ανασφάλιστο και πάει λέγοντα. Πασαλίματα μεγάλε. Πασαλίματα για την κάμερα. Λοιπόν, κατάλαβες Πασαλίματα για την κάμερα. Ποιο είναι λοιπόν. Α δούμε, ρίξουμε και μια ματιά. Ποιος είναι ο τραπεζίτης ο οποίος είναι πίσω από την κυβέρνηση Ποιος είναι να του να το ρίξουμε μια ματιά να τον δούμε Ορίστε Ναι Ναι, ναι πάμε. πάει τάπαμε Ναι Ναι Ναι Ναι τα είπαμε χθε, τα είπαμε. Ο Υπουργό Γιούγκερ, ναι, τόπο Γιούγκερ. Τι αν κάνουμε, λέει την Ισπανία του Σεπτέμβριο, έχει και Ισπανία εκλογέ. Αν έχει, θα αλλάζουμε κάθε φορά που θα έχετε εκλογέ τα πράγματα. Ο τρόπο που τα λένε, ο τρόπο που στα δηλώνουν, σου δείχνουν ότι οι, εκλογ... οι εκλογέ γίνονται για το ονόρε. Για να νομίζει ότι έχει δημοκρατικό σύστημα και ψήφο του λαού και τέτοια. Στα λένε και ανοιχτά. Θα κάνουμε, σου λέω άλλο τώρα, τον κόλπο. Θα καθόμαστε κάθε φορά που θα έχετε κλογιές εσείς να αλλάζουμε τα κόλπα Κάτσε καλά, ο Γιούνκερ τα απαιχθές, έχεις δίκιο <Τι> Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Ματιέ Πιγκάς Ο κυβερνήτης, ο... συγγνώμη, ο τραπεζίτης Ο οποίος είναι πίσω από την ε... κυβέρνηση Και έχει μεγάλο παρελθόν στην Ελλάδα Είναι ο ιδιοκτήτης της Λαζάρ Είναι ο τραπεζίτη που έσπρωξε τον Γιουργά και τον Παπαντρέα Στο Στροσκάν για το δάνειο από το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο έκανε χρυσέ δουλειές στην Ελλάδα, συμμετείχε στην πώληση της Ολυμπιακής στη Μινγκ, θυμόσας του Βιενόπουλου τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά για πωλήσει μιλάμε στην Αμπουντάμπι ε, μπαρ και έχει η Λαζάρ αναλάβει το κούρεμα του χρέους της Ελλάδας και παράλληλα ασχολείται με το κούρεμα του χρέους της Ουκρανίας της Βενιζουέλας και της Αιγύπτου. Γάλε όσο εσύ βλέπεις Τον κολοκοτρώνη και τον νικηταρά Στο πρόσωπο του Βαρουφάκη Οι δουλειέ πίσω από τη φουστανέλα γίνονται Κατάλαβες Αυτή είναι η Λαζάρν Την οποία ήταν κακή Όταν την είχε φέρει ο Σαμαροβενιζέλος Και είναι καλή τώρα που την οι ίδιοι. Ο Λαφαζάνης ούρλιαζε τότε Και τώρα που την έφεραν οι ίδιοι είναι καλή Δηλαδή με λίγα λόγια μεγάλη Το πανηγύρι των κορακιών δεν θα σταματήσει ποτέ Δεν σταμάτησε 200 χρόνια τώρα 200 χρόνια Θα σταματήσει τώρα Όχι φυσικά Δεν είπαμε ότι θα σταματήσει Απλά επειδή ε, Μη μας πως να στο πω ε. Δουλέψτε μα. Καλά κάνετε δουλέψτε μα. Λοιπόν Προσέξτε τώρα Προσέξτε η κυβέρνηση εκλέξει από τον ελληνικό λαό να κάνει μια δουλειά έτσι δεν είναι συγκεκριμένη η οποία περιέχει πολλές υποδουλειέ πως να το πούμε, μπράβο για να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει η ίδια η κυβέρνηση που εκλέχθηκε να κάνει προσέλαβε υπάλληλο σχήμα οξύμορο να στο πω αμέσω. η ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε τον Ερίκ του ΣΕΝ για να ελέγξει το δημόσιο χρέος ναι Δεν υπάρχει μεγάλη ένας Έλληνας Ένας Έλληνας Να ελέγξει Αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσιο χρέος Και πήραμε τον Ερικ Τουσέν Ο οποίος καταλαβαίνει Ότι θα χοντροπληρωθεί Ο Τουσέν λοιπόν ποιος είναι Είναι ένας τύπος ο οποίος ασχολείται Με τα χρέη, τα δημόσια Του τρι τριτοκοσμικών χωρών Και είναι Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ. Κατάλαβες, μεγάλε. Τελικά είμαστε πολίτες του κόσμου, ρε παιδί μου. Γι' αυτό τον θέλουμε τον Ντουσέμ μα, τον μα, τον Ερικ μα. Δεν γίνεται αλλιώ. Λέγαμε τις προάλλε ότι από τη στιγμή που πνίγεις παρακαλώ. Όσο κοιτάτε εσείς το βαρουφάκι λέει Ρασπίλος Αν το κασκόλ του είναι ακριβό ή όχι Αυτοί λέει δουλεύουν Και του έκανε εντύπωση και έχει δίκιο Ότι ασχολούνται με οικονομίες τριτοκοσμικές Αυτοί περισσότερο Κάτι του, του, του κάνει κράκ του ανθρώπου. Σιγά τώρα με σου κάνει εσένα yeah. Κυρία μου και κυρία μου, αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή πάλι είμαστε. Είμαστε. Είστε. Στο δούλευμα. Πλατέα. Άντε να γίνει. Πλατέα. Ουσία. Τίποτα. Ρε παιδιά. Και οι πρώτες κινήσεις φυσικά τις, με τις οποίες όχι απλώς μας βρήκε προσωπικά αντίθετα κάθε του η κυβέρνηση ήταν για γέλια το να βγαίνει την πρώτη μέρα, τη μέρα που πνιγόταν όλη η Ελλάδα με υπεύθυνο που τον, τον δείχναν όλοι και τα αποδεκτικά στοιχεία τη ΔΕΗ και να βγαίνει, να, να βγαίνει ο λαφαζάνη και να τους δίνει τα μαλλιά της κεφαλής του ως παροχές ε, τώρα μην, μην κοροϊδευόμαστε να πούμε Γι' αυτό τότε και είπαμε ότι δεν είστε μία από τα ίδια Είστε μία από χειρότερα Μία από χειρότερα Λοιπόν τέλος πάντων Θα κάνουμε εσωτερική πολιτική τρόικα μεγάλε Σωτηρία. Ναι ε, Τώρα με πήρε τηλέφωνο ο Αντώνης Εσωτερική τρόικα Το Βενιζέλο και το Μποτάμι Λοιπόν ε, Ανησύχησε ο Αντώνης Ναι Ανησύχησε τα συνάς στι Βρουξέλλες Και στα και τα Ναϊζεμπλούμια εκεί, και πήρε τηλέφωνο. Παιδιά, εδώ ελάτε να σώσουμε την Ελλάδα. Ο Αντώνης, ο Βενιζέλος και ο Ποτάμις. Μάστε. Κάνουν συναντήσεις λοιπόν, υποταμό Νεοδημοκρατο-Πασόκιο, λοιπόν, για συντονισμό φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, διότι ε, ανησύχησαν. Κατάλαβες, αυτά είναι τα σκελιά της Ευρώπης. Ο Ποτάμις, ο Βενιζέλος, και ο Σαμαράς μαζί με τους οπαδούς τους βέβαια έτσι θα είναι τα σκυλιά τα, της Ευρώπης μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός η Ευρώπη και πίσω του οι σκύλοι οι ποτάμιδες, οι νεοδημοκράτες και οι πασόκοι. και οι Σεριζέοι βέβαια εντάξει δεν λέω λοιπόν αλλά μιας και έκανε τρόικα τώρα ο... έκανε τρόικα ο Σαμαράς παρακαλώ α, α, μου λέει εδώ ένας φίλος Κοίτα μου λέει με σου για μόρι Καμία τετρακοματική κυβέρνηση Και γρήχνουμε άλλα γέλια Ξέρω Στους καιρούς που ζούμε Δεν είδαμε τίποτα θα τα δούμε όλα Απλά τώρα Ξέρεις εγώ ρε παιδί μου σαν ανθρωπάκο στη γωνία τώρα Σκέφτομαι Να με σώσει ο Ποτάμις Να με σώσει ο Σαμαράς και ο Άρα κουρέλι που είσαι Σε να πόξω από το παιχνίδι και σένα ναι, δεν γίνεται, να μην με σώσουν τώρα αυτοί οι πατριώτες σε παρακαλώ πολύ Και στο διατάφτα μεγάλα έχουμε μέχρι τις 9 Μαρτίου χρήματα λέει στο δημόσιο Για να κινηθεί το κράτος Μετά τις 9 Μαρτίου δεν θα έχουμε ούτε για θαχαρί, χαρεί Θα χαρεί ο μπουμπούκος Δεν θα έχουμε ούτε για χαρτί υγείας Είναι τραγικό να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή σαν το Σαμαροβενεζελοκουρέλα το και του οπαδού του να περιμένουν να χαίρονται με τι αποτυχίε τη κυβέρνηση. Όχι, αγαπητέ μου, μη χαίρεσαι. Μη χαίρεσαι. Μη χαίρεσαι. Δηλαδή, με τι χαίρεσαι, αυτή τη στιγμή. Επειδή έχει εξασφαλισμένο το μισθό και το. Ναι, σε καταλαβαίνω. Εντάξει, εντάξει, μην το πάμε παρακάτω. Μέχρι τι 9 Μαρτίου, λοιπόν, έχει βενζίνη για φράγκα και για να. Να ανοίξει η κάνουλα των δανεικών πάντα μεγάλε Των δανεικών το τονίζουμε Πρέπει να πέσουν οι υπογραφές για την παράταση του μνημονίου Λοιπόν που ένας το λέει μνημόνιο Ο άλλος το λέει σερβιέτα Και ο άλλος το λέει τουλούμπα ε, Το τουλούμπα είναι καλύτερο παράταση τουλούμπας Είναι και λίγο γλυκό ρε παιδί μου είναι να το πούμε το μνημόνιο κουρκουμπίνι ε, Είναι μία άλλη ναι. Οπότε να το πούμε παράταση Παράταση με κουρκουμπίνια, ξέρω εγώ. Ναι, αυτέ είναι. Αυτή είναι η πλάκα μεγάλη. Πώ θα φορολογηθούν τα λεφτά από τη λίστα Λαγάρν; Πώ ρε παιδί, Ποια είναι αυτή η λίστα Λαγκάρντ, Μα δείξαν ποτέ τη λίστα Λαγκάρντ. Μα δείξαν ποτέ. Ενδιαφέρεται, λέει για το πώ θα φορολογηθούν τα λεφτά. Από τη λίστα Λαγκάλ Στο το Δεκέμβριο προχθές Οι Ελληνούμπες μετέφεραν προσάγνωστη άγνωστη κατεύθυνση Καταθέσεις 7,5 δις ευρώ Μέσω τραπεζών Κατάλαβες Κάτι ανάλογο είχαν κάνει το 2012 και στην Κύπρο τα λαμόγια. Λοιπόν, 7,5 δις το Δεκέμβριο Αυτά όλα τις κινήσεις Και αυτά δεν τα βλέπετε Σωτήρες ο κουρελο κουρέλου νεοδημοκράτου Παϊσόκ Μιγάλι. Δεν τα βλέπετε, ε. Ως έλα παράκαλώ. Δεν ξέρω πως αυτοίς έχουν φύγει και ποιανού ήταν, είσαι πολύ σωστός Αλλά βλέπεις αυτά είναι πράγματα τα οποία, με τα οποία δεν μπορεί να ασχοληθεί Η κάθε κυβέρνηση να τα, μετα... να τα μάθει και ο λαός Ο λαός θέλει ρεσό ρε παιδί μου στι πλατείες Πώς να σου το πω δηλαδή Ναι Ναι Τι να παγώσεις ροές και εξωρή μόνο τώρα ε, ε, ε, ε, Κόρακας κοράκο μάτι βγάζεις τώρα Πλάκα μου κάνεις και σήμερα Oh. Εδώ μεταξύ, μεγάλε, έχουμε το σεφτά μα. Έχουμε όλα αυτά. Έχουμε και την ιστορία. Πρέπει να βάλουμε και το ανδρίκελο, πρόεδρο δημοκρατία. Ποιο <laughs> θα βάλουμε ποιο φαχτάρι, θα βάλουν εκεί, Προεδροδημοκρατίας δημοκρατία. Να είναι αριστερό, να είναι δεξιό, να ενώνει όλου του Έλληνε. <laughs> Θυμόσαστε τι πέρασε από αυτή την προεδρία ρε παιδιά. Street. Εκείνο τον αλληλή του μνήμη στο Στεφανόπουλο. Δηλαδή <laughs> <laughs> <laughs> μέσα 98% δημοφιλία είχε. <laughs> <laughs> Γιατί τώρα ο παππούλια σου. 85% δημοφιλία <Το> Α, μιλά, Τα βγάζανε αυτά ναι Ποπο, Τι πρόεδρα έχουμε εμείς Και καλά δηλαδή <Το> Άστε, Άντε να περιμένουμε να δούμε και ποιο σφαχτάρι <Το> Θα βάλετε εκεί <και> στη βιτρίνα <Το> Οπότε κυρία μου και κυριέ μου <Το> Ορίστε παρακαλώ <Το> <Το> Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι. <Το> <Το> ναι, ναι, ναι, ναι. <Το> Έχουμε τάση, ναι έχουμε τάση. Υπέρταση, μην... μην αποκτήσουμε. Τάση δεν πειράζει ας έχουμε. Τι έγινε τώρα, βέβαια μου. Αν σταματήσει η κυβέρνηση τη χρηματοδότηση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι πολίτες πρέπει να ετοιμάζονται για νέους φόρους, μεγάλε, που θα έχουν το όνομα ανταποδοτικού τέλους υπέρ των δήμων για να επιβιώσουν. Σου λέει τίποτε αυτό ή είσαι μες στην καλή χαρά όπως τότε με τις συναυλίες στην ΕΡΤ. Ο κόσμος πίναγε και πέθανε και αυτοκτονούσε σαν τσκαλιακούδες και οι άλλοι ξεκίναγαν με Πούλμαν να πάνε στις συναυλίες τη ΕΡΤ. Ναι, λοιπόν. Το κατάλαβες αυτό τώρα? Ο φόρος αυτός λοιπόν είναι στο σχέδιο του... Πρόσεξε, τον θυμάσαι το... τον αλής του μνήμη Στέφανο Μάνο, το οποίο βέβαια ο, ο... ο Βαρουφάκης, ως οικονομικός εγκεφαλός, το επικροτεί. Ετοιμάσου, λοιπόν να ξυλωθείς μεγάλη μα κεντρική εξουσία, εξουσία λέγεται μα τοπική λέγεται πρέπει να ξυλώνεσαι δεν μπορεί να υπάρξει ένα δίκαιο τίμιο φορολογικό σύστημα που να ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο να έχεις και ένα μεροκάμματο και να ξέρεις πως θα ζήσεις ζεις κατά τύχη κατά τύχη ζεις <Και> γιατί είπαμε αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν τους, οργανισμο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Πρέπει να ετοιμάζεις εσύ για νέους φόρους Ποιος θα τους πληρώσει τους νέους φόρους, η Μαριγούλα Αραγκαλώ Γιατί τώρα ποιος τους πληρώνει Ρευριζόμενες χρεώσεις, <laughs> αυτό μεγάλε ναι, δεν ξέρει πώ αυτό το ρυθμιζόμενο χρεώσει τη ΔΕΗ μου έχει κάτσει, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω την έρευνα. Δεν μπορώ να κάνω την έρευνα, δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και των προσωπικών. Ένα δημοσιογράφο να κάνει αυτή την έρευνα με αυτέ τι ρυθμιζόμενε χρεώσει τη ΔΕΗ που σου έρχεται 20 ευρώ ρεύμα και 150 ευρώ ρυθμιζόμενε χρεώσει. είναι μεγάλε όταν χρησιμοποιούν, όταν μια κυβέρνηση, όπως και λέγεται αυτή. Δεξιά, αριστερή, ε, κομμουνιστική φασιστική, πες την όπως θέλεις. Όταν αγαπημένε μου και αγαπημένη μου χρησιμοποιεί ως γκυλοτίνα το κοινωνικό αγαθό, αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι έγκλημα. Ξαναρωτάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους προοδευτικούς της κυβέρνησης. Τι σημαίνει ρυθμιζόμενες χρεώσεις τη ΔΕΗ. Πρέπει να καταργηθεί αυτό το, αυτό το άλγος Αυτό το κτηνόδες ποσό Που στέλνουν στους Έλληνες Στους άνεργους και στους εργαζόμενους Κάθε μήνα, κάθε δίμηνο Και λέγεται Ρυθμιζόμενες χρεώσεις της ΔΕΗ Παρακαλώ ναι Ο σκίλο δεν είναι μόνο μου λέει το, το αυτό το οποίο ήταν μνημονιακό το ρυθμιζόμενε χρεώσει. Είναι και το ανταποδοτικό τέλο υπερδύμα και το τέλο υπερνετ. Είναι τρει φόρια πάνω στο κοινωνικό αγαθό του οποίου καλύψε να πληρώσει. Λοιπόν, κατάλαβα. Τότε σα είχα πει για τι ρυθμιζόμενε χρεώσει ότι ήθελα τι ρυθμιζόμενε χρεώσει, μαζευαν λέει λεφτά για να δίνουν ρεύμα στου αδύναμου. Σε αυτού που δεν έχουν. Μιλάμε για δούλεμα κανονικό τώρα. Δηλαδή, χοντρό δούλεμα. Αυτά έπρεπε να βγείτε να δείτε πρώτα, ε, ε, αριστεροί προοδευτικοί κυβερνήτε μου, και όχι πώ θα μπουκώσετε του συνδικαλιστέ τη Γενόπδεη με φράγκα και ασφάλειε ιδιωτικέ. Αυτά έπρεπε να κοιτάξετε πρώτα. Και βέβαια, δεν θα, δεν θα, κάνετε, θα κάνετε το μαλάκα και εσεί τώρα, αφού σπράττουμε ένα γέρο φράγκα από εκεί, θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Διότι πάει ο ανθρωπάκο και πληρώνει. Δεν μπορεί να μην έχει ρεύμα. <Και> απ' τη στιγμή λοιπόν που χρησιμοποιείς το κοινωνικό αγαθό ως πολιορκητικό κρυό και ως λεμιτόμο για το λαό Όχι απλά δεν είσαι κυβέρνηση Καλά ας το προοδευτικός τώρα Είσαι κάτι άλλο είσαι... είσαι κατακτητής δεν είσαι κυβέρνηση Πρέπει να το δείτε αυτό Λέμε τώρα Όχι όχι την πρώτη μέρα να παναμπουκώνετε τους συνδικάλες με εκατομμύρια και ιδιωτικέ ασφάλειες Μόνο που δεν τους πήρατε ένα γλύψιμο από πάνω μέχρι κάτ Τέλο πάντων, τι έχουμε... Ωα, πα, πα, κινς ο Μπουτάρης. Βλέπει... Α, καλά, εντάξει. Ο Μπουτάρε, προσέξτε μεγάλε, βλέπει ανθρωπιστική κρίση λόγω πλημμυρών μόνο στην Αλβανία. Και κάλεσε οργανώσεις και φορείς να συγκεντρώσουν αγαθά για τους καταστραμένους από τις πλημμύρες Αλβανούς. Μεγάλε, σου είχα πει κάποτε για τον Αλβανό, για τον Έλληνα, Να σου το θυμίσω. Ο οποίος... Έφτιαξε χαρτιά μέσα σε μια εβδομάδα με αλβανικό όνομα, Πάπο προ... Ελληνάρα. Τώρα, εδώ, εδώ, σου μιλάω, τον ξέρω. Έτσι. Και έφτιαξε χαρτιά και ταυτότητα αλβανική για να εγχειριστεί στο νοσοκομείο στα Γιάννενα. Γιατί, γιατί, γιατί όταν πήγαινε ο Σέλινα που ήταν ο άνθρωπο, του ζήταγαν 3 εκατομμύρια. Και σε μια εβδομάδα με αλβανική ταυτότητα τον εγχειρίσαν τζάπα. Δεν περιμένουμε διαφορετική αντιμετώπιση από προοδευτικού τύπου Μπουτάρι. Το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι προοδευτικοί έχουν την εξουσία σε εισαγωγικά πάντα προοδευτικοί, έτσι. Ωραίστε, τι θέλαμε και λέγαμε για τη ΔΕΗ. 660 μόνιμους υπάλληλους θα προσλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ. Κουσιάτη, παιδιά. Yeah. Κουσιάτη, θέσεις. Αυτό, μεγάλε, δεν λέγεται ανάπτυξη. Yeah. Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη, να σας το επενθυμίσουμε. Yeah. Το λέγεται ε, μεγαλύτερη υποδούλωση και φτάσαμε εσύ 2.000, στους 2.658.000 συνταξιούχους μεγάλε και προσθέθηκαν άλλοι 3.500 Πά, πά, πά, πά, πά, πά. Πολλοί συνταξιούρια δερφέμου. 2.000, 2.000 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ θέλουμε. Δάνγκα τη κάθε μήνα your... Ένα μνημόνιο το μήνα δηλαδή no. για συντάξει. Αφού ξέρεις, τα λεφτά του ταμείων τα άφαγαν, έτσι. Δεν φταίνε εδώ οι συντάξει. Ε, τα άφαγαν. Οι πασοκονεοδημοκράτες, τα λεφτά του ταμείων τα άφαγαν. Το καταλαβαίνεις. Ο παδέ το καταλαβαίνει. Συνταξιούχε που αγανακτή, ξέρω εγώ, κατα... τα άφαγαν. Όχι ότι δεν είχαν λεφτά τα ταμεία. Και φτάνουμε στο σημείο, κυρία μου και κυρία μου, να γίνει έρευνα μεγάλη και να μα δείξει ότι στην Ελλάδα η διαφθορά. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ Πολύ σωστά λοιπόν Περιμένουμε να, δε, να πάρουν λεφτά από τη λίστα λαγκάρ Περιμένουμε εμείς να πάρουμε τα χάκια μας Να δούμε ποιος γνωστός Θα τον φορολογήσουν Και αυτό που σημείωσε ο φίλος Τα δισεκατομμύρια που έχουν φάει τόσα χρόνια Από ταμεία, κυβερνήσεις και πρόσωπα Λοιπόν δεν έχει διατάξει μία έρευνα Καμία κυβέρνηση Κανένας εισαγγελέας Ξέρω καμία δικαιοσύνη. Έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να σου πω: Μεγάλε, ότι η διαφθορά στην Ελλάδα κοστίζει 14 δις Παπα-πα-πα πα, πα, λεφτά, ρε μου. Είμαστε πρωταθλητέ για μία ακόμη φορά στο μαύρο χρήμα. Εμεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, οι οργανισμοί δηλαδή, λοιπόν, το σύστημα υγείας η μαύρη εργασία και όλα αυτά, πολδομίε. Καταλαβαίνει τι σου λέω τώρα. Άλλα να καπιόμαστε, αυτά. Όταν λέμε μεταρρυθμίσεις Εννοούμε αυτά Όχι να παναδώσουμε λεφτά Να μπουκώσουμε τους συνδικαλιστές Με, με φράγκα Αυτό είναι μεταρρύθμιση Τον βούτηξες Αποδεδειγμένα δηλαδή Μπορεί να βρει καθημερινά Χίλιους από δάφτους Σ' όλους τους τομείς Καταδίκη δίμευση περιουσίας για να, τε, Σκληρά μέτρα Για να μην τα κάνει και ο επόμενο. Λοιπόν Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις μεγάλε και θα επαναλάβω τελικά τελικά δικαιώνομαι καθημερινά ότι η Ελλάδα δεν είχε δημοσιονομικό πρόβλημα. Είχε πρόβλημα και έχει και θα έχει μάλλον στο μέλλον πρόβλημα δικαιοσύνης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κυρίες μου και κύριοι, πριν κλείσουμε θα ακούσουμε δικαστικό άσμα. Για φέρτε να δικαστεί σαν το φωνιά σαν τολίστη, να τη δικασί. για όσε μάτι ξεπληγέ, τόσε να φέρουν εθλιέ, να τι πέρασί. Έλατε να την πιάσετε, την ζεύτρα να δικάσετε, να μη γλιτώσει. Έλατε να την πιάσετε, να την καταδικάσετε, για να πληρώσει. και μια ζυγαριά για να ζυγίσετε καλά τα κρήματα και να τη δω με που θέλω να είναι πιο σκληρά απ' την καρδιά τη. Έλατε να την πιάσετε την ψέφτρα να δίκασετε, να μην γλιτώσει. Έλατε να την πιάσετε, να την καταδίκασετε για να πληρώσει. Λοιπόν αυτά τα ολίγα Αυτά είχαμε για σήμερα κυρίες μου και κύριοι Ακούσαμε και το δικαστικό άσμα Φαντάζομαι να σας άρεσε Λοιπόν και να κλείσουμε Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας, Και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Γεια και χαρά σας you can't go wrong, but there's just one thing that you must understand. You can fool with your brothers, but don't mess with a machine man. Don't mess. Don't mess with a diwata 101,5 fm stereo